πολύ το σίγουρο mm. ότι το 2025 θα είναι καλύτερο για τη χώρα και για του πολίτε από ό,τι το 2024. Ότι είναι γραφτό του καθενό. <Ρι> Είμαι απολύτως σίγουρος τα σε γρουσούς, για μου τώρα. ότι το 2025 θα είναι καλύτερο για τη χώρα και για τους πολίτες από το 2024. Οπότε, ραυτείτε, ντυθείτε, μας ευχήθηκε, έκανε πρόβλεψη ότι του χρόνου, σε μερικές μέρες, τα πράγματα θα είναι καλύτερα από αυτό που ζήσαμε το 2024. Με δεδομένα όσα έχουν γίνει το 2024, κάτι πόλεμοι, κάτι ε, ακρίβειες, κάτι ανεξέλεγκτες καταστάσεις, κάτι ηγέτες που βγήκανε όπως βγήκανε, κάτι λαοί που μαυρίζουνε και συνεχώς μαυρίζουνε. Κρατάμε την ευχή του και είμαστε σίγουροι με δεδομένα όλα αυτά του 24-25 θα είναι ακόμη καλύτερη χρονιά είπαμε να ξεκινήσουμε με την ευχή του Πρωθυπουργού μας ο οποίος θα βλέπει έτσι τα πράγματα και βάλαμε μια σύμπραξη του Μάμα Μία με το Μάμα Σίτα Επειδή, όχι Σίτα Σίτα για τα κουνούπια, το άλλο Επειδή έρχονται και Χριστούγεννα, έχουμε επίσης χριστουγεννιάτικους ρυθμούς την άλλη βδομάδα είναι η τελευταία πριν τα Χριστούγεννα είπαμε να κινηθούμε έτσι. Μέχρι τώρα, ειδικά τι τελευταίε 15-20 μέρε, κάτι έχουν πάρει, κάτι πίνουνε οι υπουργοί χρόνια. Αλλά τι τελευταίε μέρε, με βάση αυτά που λένε, σίγουρα κάτι πίνουν όλοι μαζί. Γιατί έχουν ξαμολύσει έναν, μια προσπάθεια, ένα καταιγισμό επιχειρημάτων ότι δεν είμαστε φτωχοί. Και ότι ο ένα λέει ότι οι πλούσιοι είναι περισσότεροι σε αυτή τη χώρα από του φτωχού. Ο άλλο λέει ότι είναι στο μυαλό μα ότι υπάρχει φτώχεια. Και γενικώ τους ακούμε και λέμε κάτι ο ένας προσπαθεί να ξεπεράσει τον άλλον και τι άλλο θα σκεφτούν, Και είχε πει αυτό το, ο Άδωνης το παλιότερα ότι είμαστε πρώτοι πόσο πιο πρώτοι να πάμε, δεν γίνεται. Κι όμως, κι όμως, θα ακούσουμε τώρα ο κύριος Χατζηδάκης, ο υπουργό Οικονομικών, ε, σε πιο άλλο level πήγε όλο, όλη αυτή την επιχειρηματολογία. Η Ευρωζώνη, ναι, επειδή είναι ο οικονομικός μας περίγυρος, πράγματι μας τραβάει προς τα κάτω. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο εκεί που η Ελλάδα ήταν εκεί που ήταν mm. πριν από 10 χρόνια Τώρα πια ε, καθώς η Ευρωζώνη προχωρεί με χαμηλές ταχύτητες Και εμείς έχουμε τουρισμό από εκεί ε, Έχουμε εξαγωγές προς τα εκεί Οι όποιε εξελίξεις αρνητικές στο επίπεδο της Ευρωζώνης Της ανάπτυξη της Ευρωζώνης, έχουν αρνητική αντανάκλεση και σε εμά. Η Ευρωζώνη, ναι, επειδή είναι ο οικονομικός μας περίγυρος, πράγματι μας τραβάει προς τα κάτω. Εμείς θα πάμε τέλεια και έχουμε τους άλλους, το Λουξεμβούργο, το Βέλγιο, την Ολλανδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία και όλοι αυτοί μας τραβάνε κάτω. Οι λούζερ. Πάμε να φύγουμε. Να φύγουμε από την Ευρώπη να τελειώνουμε, επειδή είμαστε τόσο καλοί και μπορούμε και πάμε χάρμα και έχουμε αυτούς όλους τους δεύτερους, τους φτωχάντζες. Και μα αναγκάζουν να τραβάνε την Ελλάδα πίσω. Αλλιώ θα είχαμε εκτοξευθεί κανονικά, που και τώρα εκτοξευμένοι είμαστε, σύμφωνα με αυτά που λένε. Αλλά είναι η Ευρώπη τώρα και μα επηρεάζει η Ευρωζώνη, γιατί δεν τα πάνε καλά αυτοί. Ενώ εμεί τα πάμε καλά, θέλουν όλη μνημόνιο με επιτηρήτρια χώρα εμά, την Ελλάδα. Πολύ σωστά, μπράβο ο κύριο Χατζηδάκη, που περιέγραψε ακριβώ τι φταίει. Γιατί υπάρχουν κάποιε δυσθυμίε στην αγορά. Για αυτά λοιπόν φταίει η Ευρώπη που μα τραβάει κάτω. Όλοι αυτοί που ε, βλέπουν τη σκόνη μα εδώ και καιρό. Και τώρα έχουμε αυτά τα θέματα, έτσι το είπε ο Χατζηδάκης. Να δούμε πώς και να ακούσουμε πώς το λέει ο Μαρινάκης. Η Ελλάδα του 2025 είναι μια χώρα που αναπτύσσεται, μεγαλώνει, ψηλώνει σε όλα τα επίπεδα. Είναι μια χώρα η οποία πρωταγωνιστεί σε πάρα πολύ δύσκολα χρόνια και αποτελεί πλέον παράδειγμα, θετικό παράδειγμα για ισχυρές οικονομίες και έχει το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης και ίσως και όλου του κόσμου. Μαμάσήτα. και αποτελεί πλέον παράδειγμα, θετικό παράδειγμα, για ισχυρές οικονομίες. Close, η Ελλάδα όμως δυνάμωσε, ψήλωσε, άντεξε, κυρίως λόγω των θυσιών των ελληνών πολιτών, της εργατικότητάς τους, της υπομονής τους, των αντοχών τους. Άρα προφανώς ε, οι Έλληνες πολίτες, με τη σκληρή δουλειά, με πολύ λιγότερες αποδοχές από όσες αξίζει αυτή η δουλειά, που και ακόμα οι αποδοκές αυτούς πρέπει να ανέβουν, κράτησαν την Ελλάδα όρθια και η νέα πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής θα έρθει να δει αυτήν την Ελλάδα του 2025. Περάστε, περάστε, περάστε, please, please, όλα αυτά τα είπε για τη νέα πρέσβη, την Κίμπερλή. η οποία ήταν παρουσιάστρια, έχει αναμειχθεί σε κάτι σκάνδαλα Γενικώ έχει μια πολυτάραχη ζωή και μόνο ότι έχει στηρίξει Τραμπ αυτό λέει πάρα πολλά έρχεται λοιπόν Φεύγιο Τσούνης, έρχεται η Κίμπερλη όλα αυτά τα λέγει για την πρέσβη, την καινούρια η οποία θα βρει μια σούπερ άριστη χώρα όπως είπε ένα παράδειγμα προσμήμησης η προσμήμηση για ισχυρές οικονομίες όχι για τις άλλες αυτούς που είναι σαν και εμάς κάτι οι Πορτογαλίες αυτοί έχουν Ε, Λουξεμβούργα, κάτι Βέλγια, που είμαστε παρόμοιοι, Ιρλανδία, αυτοί είμαστε παρόμοι. Όχι, για τι ισχυρέ οικονομίε, η Ελλάδα είναι παράδειγμα. Το είπαμε. Κάτι πίνουνε, δεν εξηγούνται όλα αυτά, λογικά. Μπορεί να πει ότι η χώρα πάει καλά. Άντε να το πούμε, το λένε όλοι οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι, όλοι οι υπουργοί, αλλά αυτού του τύπου ο συναγωνισμό επιχειρημάτων, ποιο θα πει την πιο ακραία μπιπ, για να εντυπωσιάσει ποιον, δεν έχω καταλάβει, δεν έχει σημασία, και δεν ζούμε όλοι τον ίδιο. όπω το παράδειγμα για ισχυρές οικονομίας όλο αυτό λοιπόν είναι μια πάρα πάρα πολύ ωραία σούπα Πιστεύω ότι χαλάω τη σούπα του δικαιωματισμού τη σούπα του κατευνασμού τη σούπα της ακρίβειας, τη σούπα της ασφάλειας του προβλήματος μεσαίας τάξης σε σχέση με τις ροές χρημάτων από Ευρώπη θα έλεγα η σούπα της μετάλλαξης της Νέας Δημοκρατίας σε ποτάμι Here I go again Always Πώ το εξωτερικό έχω κάνει. Κάθε τόσο. Τι συζητάνε ο Γεραπετρίτης με το Φιντάν Επιώρε. Θα σκάσει. Θα σκάσει ο Σαμαρά τι συζητάει ο Γεραπετρίτης με το Φιντάν Δεν ανέχεται να συζητάνε όλοι οι άλλοι για αυτά τα θέματα. Μόνο ο ίδιο μπορεί να προσπίσει τα συμφέροντα τη πατρίδα. Οπότε μια ζήτησε να πάει ο Γεραπετρίτης σπίτι του ήνωσαρά και χαλάει σούπε, διάφορε σούπε, γιατί τολμάει και τα λέει. Και μακρινά να επανέλθει και αυτό είναι ένα εθνικό κεφάλαιο. Ε, και εμεί δεχόμαστε αυτό που είπε ο κύριο Πέτσα, ότι τα εθνικά κεφάλαια τύπου Σαμαρά τα επιστρατεύει, αν οι ίδιοι δεν θέλουν. Για τον πρώην Πρωθυπουργό, έχουμε πει πολλέ φορέ mm -hmm. ότι οι πρώην Πρωθυπουργοί είναι υπεράνω κομμάτων. Δεν θα ήθελα σε την περίπτωση να έχει φύγει από τη Νέα Δημοκρατία και να έχει διαγραφεί. Ήταν λάθο όπω έγινε η συγκυρία και η δηλωσία του. Είχα τοποθετηθεί και τότε ε, αναφορικά με αυτή. Αυτό που έχω να πω τώρα είναι ότι κρατώ αυτό που είπε, ότι είναι μάχημο και παρόν. Το μόνο που έχω να πω είναι θα παραμείνω και μάχημο. και παρόν. Και θεωρώ ότι στα δύσκολα προσωπικότητες όπως ο Αντώνη Σωμαράς πρέπει να επιστρατεύονται. Τι εννοείτε, ότι στιγμή πρέπει να ανοίξει η πόρτα της επιστροφής του στην Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι είμαστε μια δύσκολη συγκυρία και καλό θα είναι προσωπικότητες όπως αυτές, παρά τις όποιες πικρίες, δυσαρέσκειες, σε προσωπικό επίπεδο ή κάτι άλλο, ε, νομίζω ότι στο τέλος αυτό που προτερνεύει είναι η συνεισφορά στην πατρίδα. Obličen ole, ole, ole, ole. Και σε ρώ τους αντίσκολα που σου πει κούτσουμπους αντύνισμαρας πρέπει να επιστατεύουν. Ο Πέτρος, ο Γιώχαν, ο Αντώνης και όλοι οι υπόλοιποι πρέπει να επιστρατεύονται του παν να βάλει το χακί θα τον πάνε, θα τον τίσουν θα τον τραβήξουν με το ζόρι θα πάρουν την προσωπικότητα όπω λέει ο Πέτσας γιατί τέτοιες προσωπικότητες πρέπει να, πρέπει να επιστρατεύονται δεν έχουμε πολυτέλεια να χάνουμε τέτοιες δυνάμεις στα πολύ κρίσιμα τώρα που περνάμε που δεν είναι και τόσο κρίσιμα γιατί είμαστε οι πρώτοι των πρώτων ο πρώτη και μας ζηλεύουν όλοι είμαστε παράδειγμα για ισχυρέ οικονομίε και μας τραβάνε και προς τα πίσω όλοι αυτοί οι άμπαλοι οι ατάλλαντοι και οι λούζερ της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευτυχώς υπάρχει αριστερά υπάρχει ο Φάμελος δηλαδή που είναι πρώτος σε δημοτικότητα Αστείο ήταν. Από τα πιο ωραία αστεία των τελευταίων ημερών από μια δημοσκόπηση που έγινε αμέσω μετά την εκλογή του Φάμελου. Και καλά είναι πρώτο σε δημοτικότητα, του έχει βάλει όλου κάτω. Το βλέπει αυτό στην κοινωνία. Μόλι βγει από το σπίτι, όλοι Φάμελο, Φάμελο. Ακολουθεί ένα ψήθυρο συνολικό, ο οποίο Φάμελο, όπω θα ακούσουμε τώρα, είπε επίση ανέκδοτο. Και αυτό είναι ότι σέβεται τη λαϊκή ετιμιγορία. Όμω δεν μπορώ να μην πω και μια και και σε απευθεία μετάδοση. Ότι το πιο σημαντικό στην ελληνική δημοκρατία είναι να σέβεστε τη λαϊκή τιμηγορία. <Ρι> είναι ο όρο τη λαϊκή κυριαρχία. Δεν μπορώ να με το διατυπώσω. Γιατί μετά θα πιστέψουν οι φίλοι και οι φίλε που μα βλέπουν ότι ακόμα και οι εκλογέ δεν έχουν σημασία. Δεν γίνεται να μην έχουν όλε σημασία στη ζωή. Για, <Ρι> γι' αυτό πιστεύω και δηλώνω ότι θα είμαι, αν θέλετε, ένα μαχητή τη αξιοπιστία τη πολιτική. <Ρι> το πιο σημαντικό στην δημοκρατία είναι να σέβεστε τη λαϊκή τιμηγορία. Μα ο Φάμελο βγήκε πρόεδρο επειδή δεν σεβάστηκαν τη λαϊκή ετιμιγορία. Οι Σιριζέοι, όσοι ήταν στο κόμμα, εν πάση περιπτώσει, αυτό το κόμμα, δεν θέλαν το Φάμελο. Με τίποτα. Δεν υπήρχε πιθανότητα να βγει ο Φάμελο, να περάσει απ' έξω. Τον κασελάκι θέλαν. Αλλά επειδή ακριβώ σέβονται τη λαϊκή ετιμιγορία, διώξαν τον κασελάκι, μαντρώσαν του υπόλοιπου του κασελίστα, του κλείσανε έξω από την πόρτα, του κλείσανε στο σκυλάδικο. πριν ένα μήνα, τους κλείσαν στα υπόγεια τους κλείσανε πάνω στους εξώστες κάναν αποκλισμούς μαγειρέματα και βγήκε και επειδή ακριβώς σέβεται τη λαϊκή ετοιμιγορία ο φάμελος από τη λαϊκή ετοιμιγορία και βγαίνει τώρα και απευθύνει αυτά τα πάρα πολύ ωραία ανέκδοτο, αυτός ο χώρος έτσι κι αλλιώς είναι ανέκδοτο ήταν, διαχειρίστηκε τις στίχες της χώρας, όχι με μορφή ανεκδότου άφησε κάτι η αλήθεια καλά κάνει ένα μνημόνιο 99 χρόνια υπερταμία κατιακάς που κοπήκανε και διάφορα άλλα τέτοια όμως όμως ήρθανε τούτοι εδώ παλέψανε και έχουμε γίνει πρώτοι σε όλα Η Ελλάδα θα μπει στο 2025 ως η χώρα που έχει τη μεγαλύτερη μείωση της ανεργίας στην Ευρώπη ήταν... 500.000 συμπολίτε μας κύριε Σρόιτερ όταν Και πληρώνονταν από το κράτος με το οποίο οι βρήκαν δουλειά. Μαμασίτα. Είναι η πρώτη χώρα σε μειώσεις φόρων ως προς το ΑΕΠ στην Ευρώπη. 72 φορολογικοί συντελεστές και έμεση φόροι και ΦΠΑ μειώθηκαν. Μαμασίτα. Είναι η πρώτη χώρα σε μειώση χρέους ως προς το ΑΕΠ. Μαμασίτα. Είμαι το σίγουρο ότι το 2025 θα είναι καλύτερο για τη χώρα και για του πολίτε από το 2024. Εσύ μα έλειπε, Πανούκλα! Η Πανούκλα μα λέει πώ ακριβώ θα είναι τα πράγματα το 2025. Εδώ είναι ο κύριο Μαρινάκη, κυβερνητικό εκπρόσωπο. Είμαστε πρώτοι. Εδώ, εδώ, εδώ. Δεν τα θυμάμαι γιατί παντού είμαστε πρώτοι. Τον Ιούνιο που θα είναι οι εξετάσει και θα πέσουν τα σο. Να γράψετε όλοι ότι είμαστε πρώτοι. Έτσι κι αλλιώ σε όλα, πρώτοι είμαστε. Ήδη τα γράφουν, οι τα λένε. Δεν ξέρω ποιοι τα πιστεύουν. Φαντάζομαι πάντα υπάρχει λαό, χαχόλων, από κάτω που καταναλώνει τέτοιου τύπου δηλώσει. Αυτή, μάλλον υπάρχει ένα συγγραφέα όλων αυτών και ένα εγκέφαλο του Μαξίμου που τα σκέφτεται και λέει: Κατζητάκη, εσύ σήμερα θα πει ότι πάμε τόσο καλά που μα τραβάει κάτω η Ευρωζώνη που δεν πάνε καλά οι υπόλοιποι. Βορύδι, εσύ θα πει ότι οι πλούσιοι είναι περισσότεροι από του φτωχού. Γεωργιάδη, εσύ σήμερα θα πει ότι. είναι στο μυαλό μας, είναι θέμα ψυχολογίας η φτώχεια, μάλλον δεν γίνεται έτσι, γίνεται αλλιώς. Έχω ένα καλό, που τι λέει το καλό, ότι η φτώχεια είναι στο μυαλό μας και όχι στην πραγματικότητα. Ποιος θέλει να το πει εγώ, εγώ λέει ο Άδωνης, και παίρνει τα καλά ο Άδωνης. να, κάπως έτσι έγινε χτες και πήρε ένα ακόμη καλό ο Άδωνης. Τελικά τώρα είμαστε φτωχοί ή είμαστε μίζεροι. Ξαναλέω, μία-μία οι mm. Εγώ σχολίασα έναν πίνακα της Eurostat. Mm. Ο πίνακας που είναι δημοσιευμένος, θα τον ξαναβάλω στο Twitter μου, μετράει και στι 27 ώρες τη λεγόμενη πραγματική με την υποκειμενική φτώχεια. Δηλαδή, ρωτάνε 100 ανθρώπους «Είσαι φτωχός» Απαντούν ναι. Και μετά μετράνε τα στατιστικά στοιχεία του εισόδηματο, το, εισόδημα, το κόστο ζωή του του μένει και μετράει με βάση του κοινού κανόνε ποιο είναι πάνω και κάτω από το όριο τη φτώχεια. Η Ελλάδα έχει περίπου 25-26% κάτω από το όριο τη φτώχεια, υψηλό ποσοστό, το ξεκαθαρίζω, αλλά έχει περίπου 80% που λένε ότι είμαστε φτωχοί. Η δεύτερη χώρα, αν θα να κατά την Σλοβενία και που είχε αυτή τη διαφορά, ήταν στι 20 μονάδε. Άρα, σύμφωνα με την επιστήμη τη στατιστική, στην Ελλάδα τουλάχιστον 2 στου 3 που λένε ότι αισθάνονται το είναι φτωχοί, δεν είναι. But maybe he's not far away. Άρα σύμφωνα με την επιστήμη της ατομικής στην Ελλάδα τουλάχιστον δύο στους τρεις που λένε και σάντο τι είναι αυτό δεν είναι. So out of the window I'm peeping, hoping to see him in his sleigh. Αυτό είναι γιουροστάντο. Καλά, εννοείται λέει σωστά, η Eurostat. Όλοι το ξέρουμε αυτό. Οι δύο στι τρει που λένε ότι είναι φτωχοί δεν είναι. Και τώρα είναι μια απορία γιατί το λένε. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Πάντω δεν είναι, το ξέρουμε όλοι. Βάλτε στο νου σα τρει φτωχού που ξέρετε. Δεν είναι, είναι δύσκολο να βρει φτωχό στην Ελλάδα, αλλά κάποιο μακρινό συγγενή σε κανένα χωριό απομονωμένο θα έχετε. Ε, αν βάλετε τρει, οι δύο από αυτού είναι πλούσιοι. Δεν είναι φτωχοί, απλά λένε ότι είναι. πλούσιο λένε ότι είναι φτωχή αλλά τελικά είναι πλούσιοι, έτσι έγινε, χτες το βράδυ πήρε ένας εκεί ο εγκέφαλο του Μαξίμου και λέει έχω αυτό, θα πούμε ότι είναι από τη Eurostat, ότι οι δύο στου τρει φτωχού δεν είναι, μας έχει μείνει ένα φτωχό. την επόμενη βδομάδα πάει και αυτός, ότι οι τρει στους τρεις είναι πλούσιοι, δεν υπάρχουν φτωχοί ο ίδιος εγκέφαλο θα το σκεφτεί Και κάτι μου λέει ότι πάλι ο Άδωνη θα βγει να πει από μια έρευνα τάδε τη Eurostat του υποκλιμακίου που αποδεικνύει και τεκμηριώνει λόγω στατιστικής. ότι προκύπτει αυτό: ότι είμαστε πλούσιοι. Μεθ' επόμενη βδομάδα, πάμπλουτοι όλοι. Και μετά θα δούμε το 25 που ακούσαμε ότι θα είναι και καλύτερο. Θα πάνε όλα καλά. Βέβαια, αυτά τα λέμε εμεί τώρα εδώ που αμφισβητούμε για ποιο λόγο. Γιατί είμαστε αριστεροί και μιζεροί. Η αριστερά από τη φύση τη είναι ταυτόσιμη με τη μιζέρια. Έχει δει ποτέ αριστερό να λέει. Ευτυχισμένοι που είμαστε και τι ώρα πηγαίνει ο κόσμο. Όχι. Η προλαβάδα του αριστερού είναι. Ο κόσμο πεινάει, καταστρέφεται, αδικία, μα τίνουν το αίμα. Του βιάζει και τη φτώχεια. Το πρόβλημα είναι ότι η αριστερά δεν μπορεί να υπάρξει χωρί μιζέρια. Για να υπάρχει αριστερά πρέπει να υπάρχει μιζέρια. Αν ο κόσμο περνάει καλά, τον βέβαιο που είπε, η αριστερά πέθανε. Άρα η αριστερά θέλει να υπάρχει μιζέρια. Γιατί το τελειώνει. Είναι μίζερη από τη φύση του, ρε μου. Κρουσούζοντα, δεν μπορώ να κάνω αλλιώ. I hope won't forget. Τη φύση του βρεπετάκι μου! Κρυσόζεσαι, δεν μπορώ να κάνω αλλιώς! Ο Πάντσιο, ο Βίξεν, ο Πέντρο, ο Πλίτσεν Δουλεύαν στο πράου, στον Πράουν, στον Φίσερ, στον Κράφτη. Όλε! Όλε! Όλε! Η αριστερά από τη φύση της είναι ταυτός με τη μιζέρια και η δεξιά από τη φύση της προκαλεί τη μιζέρια Αλλά δεν είναι τώρα θέμα αυτό να χωριστούμε σε δεξιούς αριστερούς Όμως ό,τι γύρω σας το αντιλαμβάνεστε ως γκρίνια, μύρλα, μιζέρια Είναι σίγουρα αριστερά και κάτι λέει μέσα μου ο εγκέφαλο θα το πει την επόμενη εβδομάδα και θα το πουν όλοι αυτοί, ότι αυτός ο τρίτος που δηλώνει φτωχός είναι αριστερός. Σίγουρα αριστερός, γιατί είναι πλούσιος και αυτός, δεν το έχει καταλάβει. Αλλά λόγω μιζέρια τα βλέπει όλα κάπως και αναγκάζεται να κάνει δηλώσεις τέτοιου τύπου, αυτά τα λέει ο Άδωνις στην Αθηναίδα Νέγκα, εκεί που είχε πει, έχουμε την πρώτη δήλωση πριν 5-6 χρόνια και είναι το Βζίων, που είχε πει θα πάει η οικονομία, να πήγει η οικονομία Βζίων. Έχουμε αναλυτικά για το Βζίων σε λίγο, αλλά πριν φτάσουμε στο Βζίων, να μείνουμε λίγο στην αριστερά γιατί έχουμε ευχές από τον Άδωνη σε πολύ γνωστό αριστερό. Πάμε λοιπόν τώρα. Πάμε λίγο, πάμε. Στην Ελλάδα τι χάλια έχει κάνει. 30 χρόνια μα καταδίκασε. Μην έρθει επενδυτή, μην γίνει το ελληνικό, μην κερδίζει ο λάτσι, μην γίνει το ένα, μην γίνει το άλλο. Και τι καταφέραμε, να είμαστε τελευταίε σε όλου του Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου όμω και ανέβηκε στην εξουσία η αριστερά. Συγκλονιστικό γεγονό. Εγώ που αισθάνομαι πλέον πλήρω δικαιωμένο για τι ιδέε που υπηρετούσα από μικρό παιδί. Το λέω δημόσια, χωρίς το τζιπ δεν θα μπορούσαμε τους οδικείωμαν. πριν αφέξει, βγάλανε πρωθυπορ, ο, τον, τον Το λέω δημόσια, χωρίς το τζιπ δεν θα μπορούσαμε τους οδικείωμαν. Όπου να είναι, να έχει γη ο άνθρωπος να χαίρει την οικογένειά του και να καλά. Ο Τσίπρας σκότωσε την αριστερά στην Ελλάδα. Υπήρως, Ελλάδα. Ο Τσίπρας σκότωσε την αριστερά στην Ελλάδα. Ο την στην Ελλάδα. Γιατί; όχι δεν, δεν φταίει, γιατί κυβέρνησε Η αριστερά όταν κυβερνάει νοματελιακά τα κανηχάλια. Γιατί σα είπα πριν είναι μιζέρια, γρουσιά, πολύ ωραία. Άρα λοιπόν ήρθε πάνω ο Τσίπρας, τα έκανε χάλια. Οι Έλληνες που ήταν ερωτευμένοι με την αριστερά ξαφνικά καταλάβανε ότι άσπρη μέρα με αυτούς δεν μπορεί να τα δουν ποτέ. Και τι μαγικό έγινε. Πώς αδειμένεις τι μαγικό έγινε. Είμαι κοινοβουλευτικός εκπρόβλης του Σαμαρά το 14. Όταν φτάνει η σύμβαση του ελληνικού στη Βουλή. Γίνεται στη χώρα ο χαμός ότι ξεπουλάμε το ελληνικό στο λάτσι. Ένας Δήμας εκεί τα λέει πως έκανε καπεργία, πίνας, να μην το πουλήσουμε και διαφορετικά τέτοια. Ναι. Πέντε χρόνια μετά, μετά τον Τσίπρα, Μεσολαβή η πρώτη φορά αριστερά, γίνομαι η Προχώστα Άντλης Ελλάδας από τον Κυριάκο και με το Ιλλήνα να κάνω το ελληνικό. Το μόνο που με ρωτάγανε δεν είναι αν ξεπουλήθαμε στο Λάτσι, είναι γιατί δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Μπορεί να καλάσει τη μεταβολή της διαφοράς Και σε στεριά και θάλασσα Παλή να ξανά παίξει Και τι μαγικό έγινε τι μαγικό έγινε Ξανά να Καθενάς τι μαγικό έχει Πρωθυπουργέ Αλέξη Ό,τι είναι γραφτό του καθενός χάση και στη φέξη. Να κάνω και εγώ όμοιο καταληξία με το Πρωθυπουργέ Αλέξη Έτσι λοιπόν εδώ τα συγχαρητήρια για άλλη μια φορά και οι ευχές να ζήσει ο Αλέξη Τσίπρας Που ήταν αριστερός έτσι δήλωνε Και ανέβηκε στην Πρωθυπουργία και έχει δώσει επιχειρήματα στον Άδωνη Γεωργιάδη Αυτό και μόνο Λέει πάρα πολλά, ειδικά αυτό με το ελληνικό, το θυμάμαι κι εγώ. Έχει γίνει έτσι: ήταν ότι δεν θα το κάνανε γιατί θα ήταν ο καζινοκαπιταλισμό. Θυμάμαι τον Τζίπρα να σε συγκεντρώσει κάτω με τον Δήμαρχο Κορτζίδη, όχι Κορτζίδη που τον λέει ο Άδωνης, να λέει ότι δεν θα επιτρέψουμε να γίνει εδώ καζίνο, γιατί ο καζινοκαπιταλισμό. Μάλιστα του γίνονταν αρνητική από τα αριστερά στον Τζίπρα: Ότι δεν υπάρχει καζινοκαπιταλισμό, υπάρχει μόνο καπιταλισμό που τα εμπεριέχει όλα τα αρνητικά. Λεπτομέρειε τότε και εμεί αφελεί, που να ξέραμε, τα έδωσε ο Τσίπρα όταν έγινε πρωθυπουργό. Να και το καζίνο το πρώτο απ' όλα. Και μετά ρωτούσαν όντω γιατί να αργούν τα έργα. Βιαζόντουσε να γίνει το καζίνο. Βεβαίω είχε δώσει τα μικρά καζίνο σε όλη τη χώρα ο Τσίπρα ο αριστερό. Οπότε να ζήσει 15 φορέ και να είναι καλά. Τέτοια αριστερή πάντα είναι καλά και πάντα προοδεύουν και πάντα είναι χρήσιμη και κρίσιμη. Ένα ανέκδοτο τώρα θα ακούσουμε από έναν άλλον αριστερό. Έχει μείνει η ίδια κασέτα που ακούω τώρα και χρόνια. Όσο είμαι πρόεδρο, ακούω την ίδια κασέτα. Πήρα την απόφαση να ηγηθώ τη παράταξή μα, να προσπαθήσω να ηγηθώ το 21 και ξανά τώρα. Αγωνίστηκα πολύ το Πασόκ να έρθει στη θέση που είστε σήμερα. Να ξαναγίνει ο πολιτικό αντίπαλο τη Νέα Δημοκρατία. Και τώρα κάποιοι που απέτυχε ο τρόπο που αντιπολιθήκαν εκεί που κυβερνήσαμε και που είναι υπεύθυνοι για τι δύο νίκε τη Νέα Δημοκρατία να μου κάνουν μαθήματα. Αντιπόλιτε. Θέλω που είπε κάτι απλό το πολλέ φορέ. Όσο είναι πρόεδρο του πασόκ, το Πασόκ δεν θα συγκυβερνήσει με τη νέα δημοκρατία. Αχρατεώ τη ματιωτήτων, τα πάντα ματιότη. Άμα χρειαστεί, θα κάνει και κολοτούμε με τη νέα δημοκρατία και θα κάνει οτιδήποτε χρειαστεί με τη νέα δημοκρατία. Μεγαλύτερο μίσο πολιτικό μεταξύ Πασό και Νέα Δημοκρατία, από το 74 και μετά μέχρι το 81 που βγήκε το Πασό, και μετά το 90 που ξαναβγήκαν με τι συγβερνήσει και όλα τα υπόλοιπα. Δεν υπήρχε, σφαζόντουσαν στο δρόμο. Φόλα στο σκύλο του Πασόκ φώναζαν στη συγκέντρωση του Ράλι. Και θάνατο στη δεξιά, τα χρονοτούλαπα και τα χρονοτούπαλα που έλεγε ο Τσακαλότος Και ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Και όχι μόνο συγκυβέρνησαν, τα πήγαν και πολύ καλά. βάλαν και τα χαράτσια στους ανθρώπους και στον κόσμο με τα σπίτια. Άμα ξαναχρειαστεί, με ένα νεύμα, θα πάνε αμέσω όλοι πρόθυμοι. Δεν του χωρίζει τίποτα έτσι κι αλλιώ. και θα τους ενώσει για άλλη μια φορά η επίθεση προς τον λαό, σαν τα κοράκια σε αμόκ, γιατί δεν ήταν απλά κοράκια, ήταν σε αμόκ ταυτόχρονα. Όλο αυτό λοιπόν ονομάζεται και Βζίουν. Ά, δεν μου λέτε, η, η ελληνική οικονομία τα πέντε χρόνια που μεσολάβησαν την πρώτη μα συνέντευξη. Έκανε φζίνι, όχι. Μου. Πήγε καλύτερα. Όχι καλύτερα! Τώρα το Σβέντε. Όχι καλύτερα. Ναι. Είμαστε στον τριπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στα κατώτερά μα και κάναμε σε τρία χρόνια όσο κάνει οι άλλοι στα δεκαπέντε. καλύτερα. Ψήν. Ε, άμα Ψήν. δεν είναι αυτό το Ζήμου, ποιο είναι φζίν, Ψήν, Πήγε Ζήμου! Κάναμε δύο χρόνια, 22-23, ρεκόρ ξέρε να επενδύσει όλων των εποχών. Το βζίνι πώ θα το έλεγα αλλιώ. Uh -huh. I think you know That you want me away too long uh -huh. Uh -huh. You know that I'm not that strong Just uh -huh. looking, I can hear a bell and I forget everything Whoa. Mamacita Here I go again uh -huh. Mamacita How can I resist you? Mamacita Show again, Mama. Sit down. Just how much I missed. I have done. I'm panel. to το ε, πρέπει να το κάνουμε και αλλιώς μάμα έξυπνη Σίτα, <laughs> γιατί ήταν και η έξυπνη δεσμεύουμε γιατί η Δευτέρα θα το δοκιμάσουμε Δεν είναι Ελληνοφρένια 10, 1080 880, παίρνετε τηλέφωνο εκεί πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό Γεια σου, Αποστόλη μου. Γεια γραμμά. Ο Κατυλένα Σταθάκο από Χανιά. Να ρωτήσω πριν να πω αυτό που θέλω, πότε θα άρχισε στα Χανιά να κάνει παράσταση. Θα έρθω στην Κρήτη 16, 17, 18 Ιανουαρίου. Μία από αυτέ είναι Χανιά. Δηλαμμένα. Ωραία, θα το μάθουμε λοιπόν. Τώρα λοιπόν να σου πω γιατί πήρα. Αναρωτιέμαι λοιπόν. Ξαφνικά τα τέρατα τη Αλ-Κάιντα, οι τζιχαντιστέ δολοφόνοι κάθε Ισλαμική φατρία που αποκεφάλιζαν τον κόσμο σε δημόσια θέα, έγιναν απελευθερωτέ του πολύπαθού Συριακού λαού. Ε, έτσι βολεύει τώρα. Άλτσο και Και λέω τώρα, γιατί πάντα η ελληνική κυβέρνηση είναι με τη λάθο πλευρά τη ιστορία. Πόσο γλυφοκόλληδε πια. Πότε θα ξυπνήσει ο λαό μα να του πάρει με τι πέτρε. Είχε εμφιβολία ότι εμεί θεωρούμε σωστή πλευρά τη ιστορία μια άλλη από αυτή που θεωρεί η κυβέρνηση. Σωστό και αυτό, γι' αυτό λοιπόν σχολιάζω πάνω σε αυτό. Είναι δυνατόν ότι... να είμαστε στην ίδια πλευρά τη ιστορία με αυτή την κυβέρνηση. Ναι. Αυτή με του μακελάδε του Ισραήλ, με... το Ισραήλ που του λένε να είναι μικρό το ανθρωπιστικό κόστο και είναι οκ. Okay. Σα ευχαριστώ πολύ, Πρωθυπουργέ, αγαπητέ Μπίμπι. Θα συνεχίσουμε να σα στηρίζουμε και να ελπίζουμε. πως ό,τι και αν συμβεί, πρέπει να συμβεί χωρίς μεγάλο ανθρωπιστικό κόστος. Σύμφωνοι, αν δεν Είναι με τους Αμερικανούς της στην Ουκανία. Ακριβώς έτσι. Με ποιους θα εθάμαστε την ίδια πλευρά της ιστορίας. Έλα σε παρακαλώ. Αλλά σου λέω ότι αν δεν ξεστραβωθούμε, θα έρθει και η δική μας σειρά με κάθε λογή σάλτσο μέχρι να σβήσει ο ήλιος. <Constitution> <οι> Πώ όλοι. Καταρχά, πώ γίνεται ο Άδωνη και όλοι αυτοί σαν τον άδωνι να στηρίζουν του διχαντιστέ στη Συρία. Του τρομοκράτε, δηλαδή, με λίγα λόγια, σαν να λέμε. Του διχαντιστέ που πλέον είναι διχαντιστέ, αλλά είναι δημοκράτε και σοβαροί άνθρωποι και όλα αυτά που γίνανε ξαφνικά όλοι αυτοί οι τρομοκράτε. Να σπάει το λίγο και ο Άδωνη, δηλαδή σου λέει, Ε, πόσο πια. Συντηρήκλα, συντηρήκλα, κάποια στιγμή, Ε, μα Συρία. Συρία, επανάσταση, λε. πάμε ναι. και εμεί λίγο, ε, δεν αντέχω άλλο. Ο κόμπο τελικά γουστάρει το δούλεμα. Ωραία, ν, ναι, αυτοί που ψηφίζουν του Και δεν τρώνε λεφτά από αυτό, παιδί μου δεν είναι λέγονται αυτοί, υπάρχουν κάποιοι που στηρίζουν του και δεν τρώνε λεφτά? Ναι, υπάρχουν. Α... αυτό είναι το θέμα. Ότι και αυτοί που δεν τρώνε λεφτά. Και παρόλα αυτά στηρίζουν Και λέγονται μαλακές. Αν δεν παίρνουν λεφτά ναι, γιατί σκέψουν ότι όλοι οι υπόλοιποι που του στηρίζουν... Είναι Ναι, πράγμα Άρα είναι ή ή Ένα από δύο. Διαλέγτε, λοιπόν, Διαλέγτε. Και ένα τελευταίο, οι κατεφημισμόν δημοσιογραφίσκοι έχουν ελισάξει με τις τσάντες της Λουίβου Ιτών που βρήκανε στο Προεδρικό Μέγαρο κτλ. Δηλαδή η υπέρκομψη Μαρέβα δεν κρατάει Λουίβο Λιτών. Το Μέγαρο Μαξίμου είναι ένα ταπεινό σπιτάκι σε όλα τα μύκη και πλάτη της γη. Το Μαξίμου ναι, τις έχει όλες του Βολτέρου. Ερώτα. Όχι, περίπου. Να σου πω. Εδώ είμαι, εδώ, είμαι ομαλάκια. Να φύγει. Χάλασε. Πέιμε κάτι άλλο. Οι κουραμπιέδε τη Δώρα έχουν μέσα και ένα σοκολατάκι. Ποια ένα σοκολατάκι, κάτι. Άλλε να είναι μπουκωμένοι, να είναι γευιστοί καλοί, μισθογέ. Κοίταξο να δει. Αυτό το ότι δεν έχουμε ξαναδοκιμάσει οι κουραμπιέδε δικιού τη είναι ψέμα. Εμεί έχουμε έναν δικό τη κουραμπιέ. Τον έχει, δοκιμάσει όλη η Ελλάδα. Και τον έχει δοκιμάσει όλη η Ελλάδα. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι, αυτό είναι η Α, όλη η Αθήνα, πιο σωστά. Όλη Αθήνα. Πάμε λοιπόν, άντζη. Ε, καλά, έχουμε και άλλο κουραβιά που τον είχε δεκιμάσει Αυτή και χασίτα τώρα τη θέση του. Έχουμε τον εποχιακό Μητσο. Έχει πάει οικογενειακό το βασίλειο. Είμαι μια γυναίκα ευάλωτη. Πολύ ευάλωτη. Uh. Τόσο ευάλωτη σαν τράπεζα. Oh. Άρα οι ελληνικέ τράπεζε είναι ακόμα ευαίσθητε και ευάλωτε. Γεια σου. Δώσ' μου το επιτόκιο σου. Uh. Ρίξε μου τα επιτόκια πάνω μου. Ρίξτε. Uh. Πε το τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. με τους φτωχούς που τους ψάχνουμε με το φακό και με όλα αυτά που ακούγαμε πριν από τους υπουργούς δεν θα έχουμε δεύτερο μέρος λαού πάμε κατευθείαν στις παραγγελίες αφιερώσεις σας έτσι κλείνουμε κιόλα. θα σας ευχηθούμε καλό τριήμερο θα τα πούμε ξανά τη Δευτέρα Γεια σας. Γεια σου, Γεια σου Χιλέα. Αποστόλης. Κάνω μια παραγγελία την Παρασκευή. Κάνε. Θα βάλεις το λεβέντι σε ροβόλαγε με λίγο λεβέντι άδων, λίγο λεβέντι μυτσοτάκι, ξέρει. Θα διαλέξει καλά. Οκ, okay, θα το δω. Να σου πω και κάτι άλλο. Έχει κι άλλο, ε. Το βάζω και τα ακούω με τα κονίτσια αυτό. Και μια μέρα όταν το έχει η μικρή μου η κόρη, μου λέει Μπαμπά, μπαμπά θα μου το με το, λαγό. Λέω, το με το λαγό. Ροβολαγε, μου λέει. Σωστό, ροβολαγε. Ροβολαγε. Αποστόλης Μην είναι και ναι. ναι είναι πολύ κουτσομπόλε Κάτι ίδιο. δικά μας αγάπη μου, κάτι δικά μας, μη συνοιάζει Σαν <Γναι> Είμαι πρωθυπουργός Τον <Γναι> <Γναι> <Γναι> καμαρών γειτονιά στα Με χαμηλά τα μαύρα τα μάτια Επειδή ο τάξει, είναι ασκύριος Γενικώς στον Κυριάκο να τον πιστεύετε. Λεπεντησέ, νεροβολαγέ Να όσο τους Έλληνες Πεθάνε ο άνθρωπος που σήμες στην καρδιά του ανθρώπου μας το τάφο του θα πάρει και το μερδικό του Με όλα τα υπάρχοντα του κι όλη την ενοχή Πεθάνε ο άνθρωπος, πεθάναν και οι συνειδησίες Ο κεφαλός μας κάνει διάλειμμα για διαφημίσεις Και το κεφάλι στη σύντηση προσοχή Πεθαν ο άνθρωπος τα μπή, πεθανε οι ψυχοι του Και ποσιά με μες ουρανείς στην εποχή του Κι ο ματαιόδοξης ζωής του κι από μου γάτα με κουβάδες, μαλακά Μα, με κουβάδες στα εγκέντια Τι κουβάδες καλέ Δεν είδες τα νερά που τρέχανε ρε στιγείτε Α τώρα το πράγμα υπερβολές Ρίξε ένα πανάκι πάνω Μαλακά <laughs> Βάλτε την Παρασκευή, ταιριάζει Επό Κουβάτσα με μέσω... του γκρου μπροστά. Έφτασε oh, ο άνθρωπο μέσα στο πιο μεγάλο πάτο. Εκεί που σέρνονται οι δύσει με το ΝΑΤΟ. Εκεί που δεν πάει πιο κάτω από τα φωνιά Ισραήλ, Μου πάνε ζήσε μα δεν ξέρω πλέον πώ να σισω. Δεν βρίσκω θέση ούτε τόπο για να κατοικήσω. Τα πάντα γύρω που κοιτάζω έχουν καταστραφεί. Ήθελα αν γίνεται μια παραγγελία για την Παρασκευή Για yeah, πες Ήθελα του τζιμάκου το Ούζο ούζο πάουερ δεν ζω μόνο κοιτάζω Ούζο Power, πάουερ Και πάντρεψε που κοιτάζω τη γραβιέρα Που μοιράζομαι το κουνουπίδι Και ό,τι άλλο θες εσύ Ούζο ούζο πάουερ Σομονό, βλέπουμε τη γραβιέρα εξ Βλέπουμε το κεφαλοτήρι εξ Βλέπουμε το κασέρι εξ αποστάσεω. Πούσο, πούσο, πάουερ, το τίποτα γκαλιάζω. Είναι τελώνα, ξέρω το πείμα. Έχω στο τμήμα. Να πάω να φάω ντομάτα για λατζέν. Πανασκάσω και να μην τολμήσω να μιλήσω Ότι έχω μέσα μου με μια για πάντα να το σπίσω Γιατί αλλιώ θα με εξωτώσουνε την ίδια στιγμή Οκτώτα χρόνια άμαχος φυγγάς κυνηγημένος στο δυο το μέρος μου να νιώθω λες, και είμαι ξένος. Και οι ελπίδες μου κι αυτές μοιάζουν να έχουν χαθεί Κατατρεγμένος προς παντού Σε μια λωρίδα μόνη να είμαι εγκλωβισμένος Να περιμένω μια Τα έχει πει ο Τσίπρα και εσύ, αγόρι μου, πριν από χρόνια. Πάλε του φίλου τη αστυνομία. Εντάξει, αλλά εκτό από. τον όμιλο φίλων αστυνομία, Ναι, ναι, ναι, το όνομα αυτό που ήθελε να βάλει τη αστυνομία, ξέρει. Να σου πω και βάλε πριν, μετά, ότι θέλεις κάποιου πολιτικούς ή δημοσιογράφους να λένε υπέρ τη αστυνομία. Αυτό είναι αφιερωμένο. Άντε, τώρα που να βρω. Άντε, που να βρεις Αυτό είναι αφιερωμένο στο φίλο μα τον εκεί από τη Βουλή. Αυτό, στο φιλαράκι. Έγινε για. Πρεάγια, μη πρι πρωί, πρωί γεια. Ε, όχι πρωί. Σε μεσημέρι. Ναι, θέλω να ρωτήσω ο Γενικό Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωση ποιο είναι για να στείλουμε ένα δελτίο τύπου. Από τηλεφωνητέ. Από τον Αστυνομία. Από τον όμιλο Φίλων Αστυνομία. Έχει φίλου η αστυνομία. Ποιον. Δηλαδή είναι κάποιοι που κάνουν φίλου τους αστυνομικού. Και η ελληνική αστυνομία αποτελείται από πολύ ανθρώπου. Και τι, κάθονται εκεί παρέα και λένε ρε, ρε, μαλάκα, είδε εγώ που έκανα. Ρε, κοίτα, ρε, ρε, εγώ θα το φάω το με το που ρε, κοίτα, πώς έχουν γυρίσει τις κοίτα, τα Oog oog oog. Και λένε αυτά με του φίλου του. Πώ μιλάτε έτσι, το όνομά σα. Ε, Μπότσι. Ωραία, μπορώ να μιλήσω με κάποιον υπεύθυνο. Με μένα παρακαλώ, είμαι υπεύθυνο. Πείτε μου λίγο, θέλω να μου πείτε ιστορίε από την παρέα εκείνη τη αστυνομία με του φίλου. Ρε, ρε, εγώ θα το φάω λάχανο! ροέ, το βλέπει, ρε. Το βλέπει. Θα κόψω κλίση να πληρώνει όλη Έχω, τη τη ζωή, ρε. Θέλω να σα ενημερώσω ότι η κλίση θα ηχογραφηθεί. Όχι, ρε, δεν είμαστε ρουφιάνοι. Ούτε μπάτσι, ούτε γουρούγια, ούτε δολοφόνοι. Τσάπα μα τα λένε. Επειδή ηχογραφούμε τι κλίσει, τι είμαστε καθάρματα. Πε Ρωτάει ο κόσμος. Λεύτερ στην Παλαιστίνη που χρόνια στέχει εκείνη κόντρα στους καιρούς. Κι όσοι άνθρωποι αιχεί μαζί σου αγώνα δίνει μπροστά στους Έλα. Έλα. Τι τσάκ με πρόλαβε. Το κλίνε. Μα το κλίνε, τι μου το λες Άκου τώρα βέν, σπά... Τι θες. Τα έχω πάρει με το Σπυρίδο Έχω ακούσει ότι κι άλλοι τα έχουν πάρει μαζί του. Νίκησε, λέει, την ιδεολογική ηγεμονία τη αριστεράς. Αν θέλουμε με να αποκτήσει κοινή οικονομίες και η βάση. Το νούμερο ένα απ' όλα είναι η τη διαλεκτικά, γιατί εντάξει, είναι άοπλος, αλλά θα του επίπεδο που γνωστός, ας πούμε, τραμπουκός. Θα το δύο Έτσι, Χριστουγεννιάτικα. Κάτι, ό,τι θε εσύ με τον Άρη, Κάτι, και εσύ λα εύα, σανισμένα. Μην ξεχνά τον οροπό. Μαύρα κοράκια με νύχια, γάμψα. Έχουμε πολλά τραγούδια. Δεν έχουν αυτοί τώρα, αντίστοιχα. Βίλιαμ και αυτά, ιδεολογική ηγεμονία. Και θα του στείλω και ένα πολύ ωραίο μέσο. Εσένα θέλω να το στείλω. Ένα δωράκι δεμένο Χριστουγεννιάτικο. Ένα κονσερβοκούτι, κομμένο από πάνω. κοράκια. Δεν θα βρεθεί ένας χριστιανός να μου πάρει το κεφάλι το και ποπό, το Είμαστε υπερήφανοι για τις ιδέες μας και για αυτά που πιστεύουμε Και στην κατώνα, πάτσου, <laughs> Ας πούμε να μάμα ο άνθρωπος μα δεν του το έχουν πει ακόμα Γι' αυτό ο δεν ξέρω τι είναι όχι Και περιμένει από τα μέσα για να ενημερωθεί Όμως τα μέσα έχουνε μέσα κάτι κοινή Ούλε δεν ξέρουν τι σημαίνει η Παλαισθήνη, Και μέσα στην ανυπαρξία πως να ελευθερωθεί Το Λαγκο, έλα. Φτιάξε ένα σκετσάκι. Έχεις αυτό που κλείνει την εκπομπή που λες αύριο με το κασελάκι που λέει αύριο μία η ώρα. Ναι, ναι, στις μία. Αύριο θα είστε εδώ στις μία η ώρα. Μα, Δεν το κάνει ωραία όμω το τέλο. Έχει του άλλου από κάτω που λένε ναι, ναι, ναι. Θα το κάνει την ΜΜΕ, ΜΜΕ. Δεν ξέρω αν το κατάλαβε. Ήταν και πολύ δύσκολο να το καταλάβω. Τι νιώθω, νοείματα. Αύριο θα είστε εδώ στι 1 η ώρα. ΜΜΕ, ΜΜΕ, Έγραφε. Πώ θα ελευθερώθει αφού έχει πληγή στο αίμα. Με τυχόν ρεύμα και τροφή σε σπιτιά κρεμισμένα. Θα πρέπει να τα χτίσουμε όλα πάλι από την αρχή. Να πω ένα τελευταίο να σας... Άγγελε και τελευταίο. Τελευταίο, τελευταίο ναι. Πείτε Γιατί το. Επειδή τελευταία παρακολουθώ την εκπομπή αρκετό καιρό. Φιτσιόζος δεξιώς, μ' αρέσει. Ναι, Φιτσιόζος, θα το πούμε έτσι. Ναι. Ναι. Έχετε κάτι παραγγελίες, ακούω για Παρασκευή που ζητάει ο κόσμος διάφορα πράγματα. Πείτε ένα το. Ένα τραγούδι θέλω. Τον ύμνο του ΕΑΜ. Όχι, όχι, όχι. Όταν οι τραπέζες τα καίγονται. Να το. ότι θα συμφωνούσαμε. Σέφερα. Όταν οι τραπέζες τα καίγονται, τα σούπερ μάρκετ θα διαζούν. Θα μα σκοτώσουν, δηλαδή. Όλοι στου δρόμου θα μαζεύονται. Κι μπάτσι δεν θα μα τρομάζουν. Είναι οι κομμουνιστές μαθητέ. Όταν θα διώχνουν του Πακιστανού, οι φραουφίτσε στα παρκάκια. Εμεί λοιπόν είμαστε όλοι Αφρικανοί μπάσταρδοι. Θα του θυμίζω πω το παρελθόν ο Φίρερ έψηνε παιδάκια. Ναι, αποστολή. Έλα. Λοιπόν, γεια σου, τι Καλά. Είμαι καλά. Να, θα ήθελα να σα ευχηθώ για τα Χριστούγεννα καλές γιορτέ. Yeah. Yeah. Και θα ήθελα τη φάρσα με τη γυναίκα του Θανάσι. Ποια είναι η γυναίκα του Θανάσι, ποια είναι αυτή η φάρσα, δεν τη θυμάμαι. Είναι πάρα πολύ ωραία. Παλιά, oh. Δεν τη θυμάσαι. Με τη γυναίκα του Θανάσι με το τηλέφωνο πάνω κάτω, κάτι τέτοιο θυμάμαι. Δεν το θυμάσαι. Τώρα μη σα γελάσω. Όχι. Θα ρίξουμε μια ματιά, θα πω στα παιδιά, να το δούμε όλοι μαζί. Ναι, την φάρσα με τη γυναίκα του Θανάσι, αυτό ξέρω. Το θυμάμαι δηλαδή. Ναι, οκ, okay, το βλέπουμε. <ΣΣΣΣ> Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο κύριο Απόστολο. Ναι. Από το βόλο τηλεφωνώ, από το γραφείο του Θανάση του Αναγνωστόπουλου που κάνει συντηρήσει καυτήρων. Α, τι κάνει Θανάσης. Καλά είναι, είναι πολύ απασχολημένο αυτό το διάστημα. Με τι συντηρήσει, ε. ε? Ναι, μου είπε ότι πρέπει να τηλεφωνήσω σε εσά να σα ρωτήσω πότε θα έρθετε στο βόλο. Και πολύ καλά έκανε, πρέπει να σα εκτιμάει. <laughs> ναι. Και πότε θα έρθω στο βόλο, αυτό είναι το ερώτημα. Ναι, αυτό, για να σα προγραμματίσουμε να ξέρουμε πότε θα έρθουμε πάνω. Πού πάνω. Εεε για τι πράγμα θέλετε το Θανάση Εσείς με πήρατε Ναι, ε, έχω το τηλέφωνο σας κάτω Καλέ ανεβάστε το πάνω, που κάτω, τι πάνω, τι είναι αυτά Το γραφείο κύριε Απόστολε Ναι και το έχετε κάτω το τηλέφωνο Εννοώ ότι μόλις ο Θανάσης το τηλέφωνο σας να σας πάρω Ο Θανάσης γιατί είπε να πάρετε Λοιπόν, <laughs> έχω την εντύπωση ότι κάτι συμβαίνει Πώ σας ήρθε αυτή η εντύπωση, τι συμβαίνει Ο Θανάσης είναι εκεί να ομιλήσω με τον Θ <laughs> Δεν το, πιστεύω, δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω, λοιπόν, εντάξει, κατάλαβα, πολύ καλά κατάλαβα, ευχαριστώ πολύ, γεια σας Τι καταλάβατε, <χωχω> γιατί γελάτε ε, γιατί κατάλαβα που πήρα Που πήρατε, ο φίλος του Θανάση ο Αναγνός, του Αναγνώστου είμαι, τον Αναγνωστόπουλου Όχι, δεν είστε εσείς Είμαι Είστε κάποιος που ο άντρας μου ακούει πάρα πάρα πολύ φανατικά Όχι, μη δικαιολογία για να πάει στιγκόμενα, στο λέω εγώ ξέρω Γιατί αν δεν βάλουμε κι εμείς σε όλα αυτά να τερμά Θα νιώθουμε αληθινείς ένα τεράστο ψέμα Και οι συνάνθρωποι εξαιτίας μας θα είναι νεκροί Κι αν δεν το κάνουμε εμείς τότε ποιοι θα το κάνουν Αυτοί που για τα κέρδη τους θέλουν να μας τσεκάνουν Μπροστά στα πλούτη τους βλέπεις δεν έχει αξία η ζωή Έλα Αποστόλη, μου καλή σου μέρα Καλημέρα. Ήθελα να δώσω μία παραγγελία για την Παρασκευή, γίνεται. Για δώσει. Λοιπόν, ο αδερφούλης μου, ο Αποστόλης έχει τα γενέθλιά του. Και επειδή μια δυο φορέ τον είχα ξεχάσει και είναι φανατικό ακροατή σου, και αυτό και όλοι του οι παρέα, ήθελα να του ευχηθώ από τώρα χρόνια πολλά για τα γενέθλιά του, που είναι Σάββατο, 14 του μηνό, οπότε η πρώτη ευχή που θα πάρει. Βάλτε Τέλειο. και ένα οποιοδήποτε τραγούδι θέλει. Εσύ είναι από του πολύ, πολύ, πολύ φανατικού σου. Το Ναι, νομίζω ότι μου άρεσε πάρα πολύ. Τι είναι αυτό Μαρή? Καλή Μωρή. Ρόσκα. Ρόσκα, φυσικά. Μωρή, το ξέρω. Ρόσκα, θα αυτό. λέμε τώρα. Ναι, καλέ Απά, πά, πά, πά. Σα όλα αυτά, 45.000 άνθρωποι πλέον στην Παλαιστίνη είναι νεκροί. Πάνω από 30.000 είναι παιδιά και γυναίκε. Και εκείνοι που έχουν γράψει ένα υπέροχο τραγούδι πριν από μια εβδομάδα. Το ακούμε την Παρασκευή. Ποιο τραγούδι, το τραγούδι αυτό που λογόκρινε το YouTube. Αυτό γυρφιού. το τραγούδι που λογόκρινε και για να μπω 44 χρονών, Ο άνθρωπο να τα ακούσω, έπρεπε να πατήσω 85 συνενέσει. Το λογόκριναν οι πάντε, ναι. Παρ' αυτά το τραγούδι πάει καλά. Το τραγούδι το ακούει ο κόσμο γιατί το τραγούδι μιλάει για το τώρα. Μιλάει για ένα πραγματικό πρόβλημα που γίνεται. Στην γειτολιά μας μια κανονωνική γενοκτονία Να είναι καλά τα παιδιά να του χαιρόμαστε να γράφουν τέτοια τραγούδια Κόντρα στους καιρούς Όμω για μας κάθε ζωή στήχη πάνω και αξία Όνας τον άλλων έχουμε μόνη περιουσία Γι' αυτό φωνάχτε δυνατά στο συμπάν να ακούστε στην Παλαιστίνη Που χρόνιαστε και εκείνη Κόντρα στους καιρούς Ανθρώπια έχει μείνει, μαζί σου αγώνα δίνει μπροστά στους ισχυνούς. Τα παιδιά σου Παλαιστίνη βρήκαν την ειρήνη σαν έσβηνη καρδιά. Το φωνάζω για να μην ζητώ η Παλαιστίνη ¡Gracias!